Κεφάλαιον Ζήτα, σελίδα 626, στίχη 1-6. Οι χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν στον Μωσαϊκό νόμο. 1. Την ζωή δε αυτήν την αιώνιον δεν μπορεί πλέον ούτε ο νόμος να μας την αφαιρέσει, όπως αποδεικνύεται εξώσον θα είπαμεν. Επειδή ομιλώ προς ανθρώπους που γνωρίζουν τον νόμο, σας ερωτώ. Δε γνωρίζετε αδελφοί ότι ο νόμος έχει εξουσίαν επί του ανθρώπου εφόσον ζει ο άνθρωπος. 2. Διότι διαναφέρω από τον νόμον ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την αλήθεια να αυτήν. Η ύπανδρος γυναίκα είναι δεμένη με τον ζώντα άνδρα τη σύμφωνα με τον νόμον ο οποίο ορίζει τα του γάμου. Εάν όμω αποθάνει ο σύζυγός τη έχει απαλλαγή αυτή από τον νόμον που την δεσμεύει προς τον άνδρα τη. 3. Βγαίνει λοιπόν ο συμπέρασμα ότι εφόσον ζει ο σύζυγός τη θα γίνει και θα αποκληθεί Μιχαλής εάν συνδεθεί με άλλον άνδρα. Εάν όμως αποθάνει ο σύζυγός της, είναι ελευθέρα από τον νόμο να επανδρευτεί πάλιν χωρίς να είναι πλέον Μιχαλής εάν γίνει σύζυγος άλλου ανδρός. 4. Ώστε αδελφοί μου, όπως η γυναίκα, έτσι κι εσεί είστε ελεύθεροι από τον νόμον διότι απεθάνατε ως προς τον νόμο δια της ενώσεώς σα με την θανατοθήσαν επί του σταυρού ανθρωπίνην φύσιν του Χριστού και απεθάνατε δια να συζευχθείτε με άλλον με τον Χριστόν δηλαδή που ανεστείτε εκ νεκρών δια να παραγάγομεν δια της ενώσεώς μας ταύτης καρπούς εναρέτου ζωής εις δόξαν Θεού 5. Μόνον δε τώρα δια του νέου μας αυτού πνευματικού γάμου θα παραγάγομεν τους καρπούς της εναρέτου ζωής διότι, όταν ζούσαμε των σαρχικών βίων, τότε τα αμαρτωλά πάθη που ελάμβαναν αφορμή από τας διαφόρους απαγορεύσει του νόμου, είχαν δύναμη και δράσην στα μέλη του σώματός μας και παρήγον καρπούς που έφερναν το θάνατον. Ολέθροι λοιπόν οι καρποί του παλαιού μας γάμου με τον νόμον. 6. Τώρα όμω ελευθερώθημεν τελείω από τον νόμον, διότι απεθάναμεν ως προς τον νόμον από τον οποίο κατεκρατούμεθα σαν εχμάλωτοι. Ελευθερώθημεν δε ώστε να είμαι θα δούλη του Θεού εις νέα κατάσταση που μας εδημιούργησε το πνεύμα και η βασιλεύουσα εις αυτήν χάριστου του και να μην δουλεύουμε εις την παλαιά κατάσταση εις την οποία επεκράτει το γράμμα του νόμου που εστερεί το την χάρη και δεν είχε την δύναμη να ενισχύσει τους ανθρώπους εις την τήρηση των εντολών του.